Πρέπει να στέψουμε τη ματιά μα σε μια κοινωνία που είναι απογοητευμένη, είναι εξαπατημένη και κυρίω μια κοινωνία που περίμενε ε, από ένα ε, δημαγωγικό λόγο τη κυβέρνηση Ιριζα Ανέλ να του δώσει εκείνα τα κίνητρα και να ξεφύγουμε από την κρίση που ενάμιση χρόνο τώρα δεν το έχουμε καταφέρει. Κύριε Τόλεχο, Αν η κοινωνία είναι απογοητευμένη και εξαπατημένη, είναι από το σύνολο των κομμάτων που έχουν κυβερνήσει τη χώρα. Ε? Εγώ ξέρετε, δεν θα κρυφτώ από τα προβλήματα γιατί. Αναλαμβάνομαι και εμεί τι δικέ μα ευθύνε. Όμω θέλω να σα θυμίσω, κυρία Γαβριελιώτη, ότι, ότι τον Νοέμβριο του 2014, όταν η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου έδινε τη σκητάλη τότε ε, στη μεταβατική κυβέρνηση να πάμε σε εκλογέ, κανεί δεν φανταζόταν ότι τα μέτρα ύψου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ περίπου που συζητούσαμε τότε θα ήταν ένα μακρινό όνειρο σε αυτό το οποίο ζήσαμε το επόμενο διάστημα, αφού μα επιβάρυνε αυτή η κυβέρνηση με 95 και πλέον δισεκατομμύρια ευρώ. Επιβάνηση για ένα βίτσιο, δηλαδή για μια σκληρή διαπραγμάτευση που δεν είδαμε, για μια διαπραγμάτευση που θα είχαμε κούρεμα στο χρέο που δεν είδαμε, για μια διαπραγμάτευση που θα έδινε τη δυνατότητα στο να μην υπάρχουν άλλες φόρο επιδρομές που δυστυχώς είδαμε σε όλα τα επίπεδα της ελληνική κοινωνίας. Και εδώ επιτρέψτε μου να σταθώ. Ναι κύριε Κόνσολα, να... αλλά ζούσαμε όλη και η χώρα πριν τον Νοέμβρη του 2014, ε. Δεν ε, δε ξεκίνησαν μα, τα κακά τον Νοέμβρη του 2014, ούτε το Γενάρη του 2015, για να μην ξεχνιόμαστε, γιατί Ακούστε. νομίζω ότι κάποιοι ξεχνούν. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε μια αφορμή. Μια αφορμή δηλαδή να πάμε στο ιστορικό μας παρελθόν, πολιτικό και κοινωνικό. Όταν ο Κώστας Καραμαλής, αν θυμάστε, ζητούσε δημοσιονομική προσαρμογή, σταθεροποίηση μισθών και καλούσε την κοινωνία σε μια συμμαχία, για να βγουμε από μια... Επικίνδυνη προοπτική που έρχονταν για τη χώρα κρίση Λοιπόν τότε δυστυχώς ο ελληνικός λόγος απάντησε Με 12% ε, ποσοστό να χάσει η Νέα Δημοκρατία 20 Και ακούσαμε τα κελέσματα του Γιώργου Παπανδρέου Με το λεφτά υπάρχουν Άρα να μην πάμε πολύ μακριά Ξέρετε τι ενδιαφέρει τον πολίτη που μας ακούει Κυρία Βενινά και κυρία Γαβριλιώτη Τώρα τι κάνουμε